Την περίμετρο των τοχοπροδρομικών ποιημάτων συναντάμε ένα απόθεμα λαϊκών κειμένων, συνήθως σε πολιτικό στίχο, σε 15 σύλλαβο δηλαδή, σαφέστατα σατηρικών, από τα οποία την προηγούμενη εβδομάδα ακούσαμε το άσμα ενός σουρωμένου του Πέτρου του Ζυφομούστου Σήμερα, όπως και την προηγούμενη φορά, ακούμε περί του γέροντος, που δεν πρέπει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 Συνήθως ταξικά υπέρτερο έξω και μπορεί να παντρευτεί, κορίτσι. There's a look on your face I would like to knock out. See the sin in your grin and the shape of your mouth. All I want. Έκλεινε ever... κάτω την κορφή, κι οι ρίζες αποβγήκαν. Και πλέον ουδέν δίνεται στην κοσμική την γλύκαν. Και στέργει ο κακότυχο, με πίκρα να ζηλεύει. Γρικόντα πω δεν δίνεται την φύση να δουλεύει. Κάθε πουρνό σηκώνεται η κόρη χωλιασμένη Σαν άτρωγε ροδόμηλα Στέκει απομουδιασμένη Ανάπλεκη, ανορδίνιαστη Κρέμονται τα μαλλιά της Και στέκει με τον σκόντουφλον Βρίζει την φαμελιάν τη, Βρίσκει αφορμή και λέγει της Και δέρνει την κοπέλαν Λέγει της πως δεν έπλαινες βρωμούσα τα σκουτέλα Ευγάνει το καλύγι τη Και στην κορφήν κτυπά την με στρώσε γλίγορα το βρωμερό κρεβάτι. «Πάντα μου γκρίζει μοναχή και με το σκούτο φλόνε. Το σπίτι ανένε σπαστρικό λέγει ασάρωτονε. Φωνάζει σύρε φέρε μου μωρή γοργόν ρόκα και τα αλεξανδρινών σκουλίν εκείνο το σε δόκα. Τρέχει κοπέλα, φέρνει το και ασλισμονά τα δράχτη. Κρούει κλοτσιά, γκρεμίζει την κάτω στον καταράκτην. Με τα κατσιά δικάζεται, μαλώνει με τα αρνίθια. Τούτο δεν λέγω ψέματα, δεν λέγω παραμύθια. και τούτες όλες τις σχολές, Όλες τις φθέγει ο γέρος. Ο κύριε, που τ' να μην ιδεί το θέρος, Ο κύριε, δείξε θάμασμα εις τους προξενιτάδες, Οπόδωσαν του γέροντος την νεάν δια Όποιο εντράδες. Όποιος θυμήθη πρωταρχής τούτην την υπανδρίαν, Που να τα φάν τα του αρκούδες και θηρία. Και τι στον επροξένησε, που να είχε φά φαρμάκι, οπόσμιξε τον κόρακα μετά το τριγωνάκι, τι ήτων που προξένησε το βρωμερό το σκόρδο με τάσπρον το τριαντάφυλλον και μυρδά το ρόδο, τι ήτων που την έσμιξε την αγριοτζουκνίδα, με αυτήν η τυροδόμνο στην και γλυκοκορασίδα, να κάψει ο Θεός τα ρούχα του και τα φλουριά του ομάδη και να τον κάψει και κακού θανάτου αμπελοκλάδι. τότε γουργά να τόκουσα, μου να το είδα. Να τον επάρει ο δαίμονα στον άδειο διαμερίδα, Διατί έπρεπε ο κακότυχο καλόγερος να γένει, να ξεδουλεύει την ψυχή πολύ μαγαρισμένη. Έπρεπε τον να φόρεσε μαντί και καμιλάφκι, κεράσινων ποκάμισων, δια την ψυχή να πάσχε, Να φά το πρικοφάρμακον αντάμα με τον πόναν, δια τι έφθυρε τη κορασιά των ζαχαράτων κλώναν. Του πόθουτε ξεφάντωσε, τι νεότηστε τρομάρε. Έφαγεν ο αχρόνιστος, δίχως χαρές και αντάρες. Ετού με το λοιπόν και συμπονώ και κλέγω θυμούμενος συχνοτρομώ και όλος μέσα τρέμω. Λοιπόν, το δίκαιον κάμνη με να λέγω και να γράψω και να το πω όλο φανέρα, και να μη δέν το πάψω. Τι σε φελάβερ, γόλιγι, να έχει τον γερον άνδρα, να τον θωρεί ολόψαρον σαν τράγωνη στην μάνδρα, να στάζει μίξα του συγνά ως σαν Προβατίνας, και να ξκομπιάζει η ράχη του σαν τον λαιμόν τη Χίνας, να τον γρυκάς όλο να βύχεις σαν την Έγαν, άδικον πού τον είσαι σε, κρίμα πολύ και μέγαν. Ατίσου! τι κρίνετο, λοιπόν, Τούτο το καταλόγιν, αν και έπρεπε ροδόμνος τη. Τέτοιων γεροντολόγιν, ει τέτοιων απάνθρωπων και τέτοιαν συχασία. Άδικον που τον είσαι σεν και αδικοκρισία, ει τέτοια κάλλη αυτά. Και τόσε ευμορφάδε, όπου έχει το κρωμάκι σου, με τόσε εγλικάδε. Άφεστον των συχαντερών ει την κακήν του όραν, που ναύγαλε μισοκορμίν το, το γρόσημαν και ψόραν. Έπαρε ένα νεούτσικον, έτσι, ως αν εσένα, Να σφίκτο αγκαλιάζεστε και να αγαπημένα, Και να η καρδίτσα σας του πόθου την αγάπη Διατί οι νέοι ασχέρονται, και κι όπου γρικάει ας βλέπει, Να στάζει ζαχαρόδροσον σαν τόμορφον στα φύλη. Να πιπιλίζει ενασταλού σταλού το στόμα και τα χείλη, Στην κοσμική επιθυμιάν να συγνά δοσμένοι, Στου πόθου την γλυκότητα Πάντοτε αγκαλιασμένοι. Τα μέλη σου να γαργαλούν, Να δράμεις και να πιάσεις, Να δροσιστεί η καρδούλα σου, Όλοι να γαλιάσει. Να ραθυμάς εκ την χαράν Και να μηδέν χορτένει, Και εκ της χαράς γλυκότατην Την χάρη να λαμβάνεις. The stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars In other words, hold my hand In other words, darling, kiss me Fill my heart with song and let me sing forevermore You are all I long for, all I worship and adore In other words, please be true In other words, I love you And let me sing forevermore. You are all I long for, all I wish and adore. In other words, please be true. In other words, και τα γκαλιάσματά του μοιάζουν στα πρίλητε ροσιέ, τάνθη και τα καλά του. Μυρίζουσε τα χνότα του ω κίτρο λεμονίτσι και το κορμί το έμορφων ω δροσερό αγκουρίτσι, εκείνο όπου ωραίεστε καλά και αγαπάτε. Τι να σα λέγω τα πολλά, αν με καλά γρικάτε, περί το πλεόν του άντρε σα γιατί του αγαπάτε. Καμέ να τους διαλέγετε, να μην μετανοείτε Μόνον δια το του πόθου το βοτάνει όπονε πόνε προς την ερωτιάν παρέτοιμον και πιάνει <Τι> Πρέπει λοιπόν η καθεμιά δια διαλέγει, Διότι πολλές και βλαστιμούν την μοίρα του και κλαίουν Την ώρα όπου γεννήθησαν πάντα τους ατιμάζουν Αναστενάζουν, θλίβονται, μέσα του πάντα βρίζουν έπρεπε να την κλαίγουσιν ως αναποθαμένη, να την λυπάτε ο καθής την κακοπαδρεμένη. Λοιπόν, παρακαλώσαστο, κάμετε να φρονείτε, μην πλανεθείτε σε φλωριά την νιώτη να πουλείτε, ότι αν τον μπόρεσάμεναν η νιώτης να πουλιέτε. Στέργο κανένας γέροντας στον κόσμο να μην ήτον, στέργο των βιών του έδιδεν να μνήσει με το ημάτι, μονόν να εξανάνιονε το παλαιόν δερματάκι. Χαζέντο Τσικάνα. Λοιπόν, κείστι η νιώτη σα χέρεστε όστε ζείτε και βρετε νέου σαν εσεί καλά συντροφεστε. Και εκείνο που σα έπλασε έχει την μέρηνά σα να σα χορτάσει τα γαθά, βλέποντα τα καλά σα. Ότι η χάρη του Θεού σα στέλει θεραπεύσει. Πάσα καλό στο σπίτι σας να δεις να περισσέψει. When start play Dance with me make me sway like a lazy ocean hugs the shore hold me close sway me more like a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 Θέλουν οι καμικάλια να βλέπουν Να προσέχονται του γέροντος τα σάλια Να μην ζυγόνουσιν πολλά Στου γέροντος το βρώμα Ότι όλος ο κακότυχο Ένα κοπριά και χώμα Και όταν έλθει να γεννεί Χρονών ευδομιντάρης Χάνει τον τον λογισμών Γίνεται δαιμονιάρης Ότι όσον γερούν οι γέροντες Όσων καιρός διαβαίνει Τόσων εκ το κεφάλι του